Τα δύο-τρία τελευταία μαθήματα που έχουμε κάνει μας μεταφέρουν τη διδασκαλία του Δαβίδ προς το γιο του τον σολομόντα Και όπως εκτενώς είπαμε διακρίνει κανείς μέσα από αυτή τη διδασκαλία το τι σημαίνει να είναι ένας υπεύθυνος πατέρας και μία υπεύθυνη μάνα απέναντι στα παιδιά του και στα παιδιά της διότι ο υπεύθυνος πατέρας και οι υπεύθυνοι μάνα έχουν μέσα τους καταρχάς φόβο Θεού και με φόβο Θεού προσπαθούν να μεγαλώσουν και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους Άμα λείπει ο φόβος του Θεού από τις ψυχές των γονέων το καταλαβαίνετε και εσείς ότι αυτά τα παιδιά θα ζυμωθούν και θα μεγαλώσουν μέσα σε ένα κλίμα αρνήσεως και βλασφημίας και αδιαφορίας και βέβαια αυτά τα παιδιά δεν είναι δυνατόν να σταθούν ποτέ στα πόδια τους σωστά και να, μερπα, και να περπατήσουν με βήματα σωστά προς τον Θεόν Αντίθετα, ο γονιός, ο φοβούμενος των Θεών, αυτός το οποίος αισθάνεται το ύψος της ευθύνης, το οποίον του έδωσε ο Κύριος μέσα από το γάμο του. Και δεύτερον, το ύψος της ευθύνης, που Του έδωσε ο Κύριος μέσα από την απόκτηση των παιδιών αυτός ο γονιός θα βαδίσει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, αυτός που δεν το αισθάνεται αυτό το ύψος αυτός θα πάρει στο λαιμό Του αυτά τα παιδιά θα τα χατακώσει θα τα θάψει κυριολεκτικά και αυτά τα παιδιά ασφαλώ θα ζήσουν εφιαλτικές στιγμές κοντά στον πατέρα τους και στη μάνα τους. Και αυτό όπως σας είπα το βλέπουμε δυστυχώς σήμερα που πλέον υπάρχει μία έντονη εποχή αρνήσεως και απομάκρυνσης των ανθρώπων από των Θεών όπου εκεί και τα παιδιά τα δόλια τα παιδιά τα άμυρα τα παιδιά τα έρμα έχουν φύγει πλέον από τα σπίτια τους και ψάχνουν αλλού να βρουν καταφύγιο και απάνγιο και τρέχουν το ένα στο άλλο Προσπαθούν το ένα να βαστιχτεί από το άλλο, προσπαθούν να βρουνε παρηγοριά στα κέντρα ψυχοκτονίας και όχι ψυχαγωγίας, προσπαθούν να βρουνε παρηγοριά μέσα στα νυχτερνά κέντρα, εκεί που υπάρχει η εκοφαντική μουσική, η σατανιστική μουσική στην οποία προσπαθούν να παρηγορηθούν και να ξεδώσουν καταφεύγουν στους εμπόρους των ναρκωτικών για να ξεφύγουν την επίρρεια των ναρκωτικών και όπως μου είπε κάποτε κάποιο να πάψω να σκέφτομαι θέλω να πάψω να σκέφτομαι Γι αυτό πίνω ναρκωτικά <Συκλή> θέλω να πάψω να σκέφτομαι <Συκλή> δεν μπορώ να θυμάμαι οικογενειακές τραγικές καταστάσεις δεν μπορώ να τις θυμάμαι <Συκλή> αυτά λοιπόν όλα τα παιδιά ψάχνουν για το στήριγμα και μακάριος μακάριος μακάριος γράψτε αυτό που σου λέω μακάριος Αυτός ο οποίος θα βρεθεί στο δρόμο ενός τέτοιου παιδιού και θα το πάρει από το χέρι και θα το καθοδηγήσει στο δρόμο του Θεού Αυτός Βασιλείαν Θεού πληρονομής αυτός ο οποίος θα σώσει ψυχήν εκ θανάτου λέει ο Άγιος Ιάκωβος, διαβάστε τε, διαβάστε, τι με κοιτάτε τι με κοιτάτε αδερφοί μου Αυτός ο οποίος θα σώσει ψυχή εκ θανάτου θα καλύψει πλήθος αμαρτιών Ο Κύριος θα τον στείλει στον παράδεισο. δεν υπάρχει περίπτωση, σας το λέω εγώ το λέει η Αγία Γραφή ε άνθρωπο, ε νέο παιδί απροσάρμοστο, ακατάρτιστο και του έδωσες βασικές οδηγίες για την σωτηρία του να βρει πνευματικό το καθοδήγησες στην εκκλησία εκεί ο Κύριος δεν θα σε αφήσει και εκείνο θα το σώσει αλλά και εσένα θα σε σώσει γι' αυτό είπα είσαι μακάριος άμα σου ρίξει ο Κύριος τέτοιο πρόσωπο στα πόδια σου και εσύ το ειδεί με συμπόνια αυτό το παιδί και το πάρεις και το φέρεις στην εξομολόγηση το φέρεις στην εκκλησία το φέρεις και μπει στον δρόμο της μετανοίας και της διορτώσεως αυτός εσύ δηλαδή που θα έχεις κάνει αυτό το τόσο μεγάλο καλό ο Κύριος σου επιφυλάσσει βασιλεία ουρανών ο Κύριος όπως εσύ έσωσε. Έτσι και ο Κύριος θα σε σώσει. Δεν τελειώνουν όμως εδώ οι συμβουλές που δίνει ο Δαβίδ προς το γιο του τον Σολομόντα. Συνεχίζουν και όπως θα δείτε εδώ ο Σολομόν έχει πολλά να θυμάται από τον πατέρα του. Και οι συμβουλέ του δεν είναι συμβουλέ τετριμένες και σαν αυτές συνήθως που δίνουμε εμείς τα παιδιά μας, που δεν τα πιστεύουμε όλας. Να είσαι καλός άνθρωπος, να είσαι τίμιος, να πηγαίνει με το κεφάλι ψηλά, κάνει τέτοιες αχλαμάρες. Δηλαδή, δεν είναι τέτοια. Αυτά είναι τετριμένα πράγματα αυτά είναι κοσμικά πράγματα δεν είναι συμβουλές αυτές για ένα όριμο άνθρωπο θα ακούσεις πως μιλάει τώρα, τώρα θα σε προχωρήσω παρακάτω και θα ακούσεις πως μιλάει ο Δαβίδ προς το γιο του για να δεις τι σημαίνει πατέρας σωστός πατέρας και για να δεις και κάτι άλλο πως αυτές οι σωστές και σοφές συμβουλές καρφώνονται μέσα στην καρδιά του παιδιού ε τώρα που τα γράφει ο Σολομών, έχει πεθάνει ο πατέρας του έχει πεθάνει και τα θυμάται γιατί έχουν μείνει ανεξίτηλα μέσα του στην καρδιά του αυτές τις συμβουλές δεν τις αφήσε να σβήσουν δεν μπορούν να σβήσουν γιατί όταν οι συμβουλέ βγαίνουν από την καρδιά ενός πονεμένου πατέρα με πόνο ιερό για την πρόοδο του παιδιού του αυτές οι συμβουλέ δεν σβήνουν δεν τις αφήνει ο Θεός να σβήσουν μέσα από τις καρδιές των παιδιών <Τι>, Τι του λέει στο στίχο 14 του τετάρτου κεφαλαίου Οδού Ασεβών, μην επέλθει, μηδέ, ζηλώσει, οδού παρανόμων. Πρόσεξε του λέει παιδί μου, μην ακολουθεί τον τρόπο ζωής, των ασεβών, τους θυμάστε, τους ασεβείς, είχα κάνει κάποτε μία διάκριση εδώ, δεν ξέρω τι ξέρω αν τους θυμάστε, τους ασεβείς, είχαμε πει άλλο ο αμαρτωλός και άλλο ο ασεβής. Βλέπεις δεν λέει εδώ σω, τη, τα σωδούς των αμαρτωλών, αμαρτωλοί είμαστε όλοι, όλοι είμαστε αμαρτωλοί και εγώ που σας το μιλώ πρώτος και εσείς που με ακούτε δεύτεροι πάντως και εσείς αμαρτωλήσαστε και εσύ αμαρτωλή και εσύ αμυτί είσαι όλοι αμαρτωλούν οδούς αμαρτωλών οδούς ασεβών μη επέλτης. δεν λέει οδούς αμαρτωλών μη επέλτης. γιατί γιατί ο αμαρτωλός είπαμε είναι εκείνος ο οποίος αμαρτάνει αλλά πονάει μέσα η καρδιά του αμαρτάνει δεν γελάει αμαρτάνει και πονάει και πηγαίνει στον εξομολόγο και πηγαίνει στην εκκλησία και παρακαλεί τον Θεό να τον ελεήσει να τον συγχωρήσει οδούς Ασεβών. Άλλος ο αμαρτωλός, άλλος ο ασεβής όμως. Ποιο είναι ο ασεβής. Ασεβής είναι αυτός που αμαρτάνει και γελάει. Ασεβής ξέρετε ποιος είναι. Αυτός που χαλάει τη σαρακοστή και γελάει και κοροϊδεύει τους άλλους που νηστεύουν. Έχεις λόγο να φας τη Σαρακοστή. Υπάρχει σοβαρός λόγος να χαλάσεις τη Σαρακοστή. Ξέρετε τι έπρεπε να κάνετε εσείς που χαλάτε τη Σαρακοστή επειδή υπάρχει σοβαρός λόγος. Ξέρετε τι έπρεπε να κάνετε. Όταν γίνεται να φας να κρύβεσαι. Να μη σκαντανήσεις. Πρέπει να φάς, Εντάξει. Δεν είπε κανείς όχι. Αφού το λένε γιατροί αφού στο είπε και ο πνευματικός σου θα πάνα να φας κρυφά γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να τρως με την αίσθηση ότι αμαρτάνεις όχι αντίθετα να κάθεσαι παρουσία των άλλων και να γελάς και να κοροϊδεύεις εσύ πλέον δεν νυστεύεις, δεν τρως μάλλον διότι είναι ανάγκη εσύ τρως διότι είσαι ασεβής και για αυτό τρόπο. γιατί αν ήθελες να σεβαστείς τον Θεό έπρεπε όπως σου είπα να πάει να και με ντροπή να κάθεις σε μια άκρη και να φας αυτό που σου επιβάλλει ο ιατρός λόγω της ασθενίας σου με ντροπή άρα δεν σέβεσαι τίποτα είσαι αυτό που λέει εδώ ασεβείς είδες τι του λέει ο Δαβίδ του YouTube πρόσεξε μη βαδίσεις όπως βαδίζουν οι αμαρτωλοί <laughs> σαν να του λέει αμάρτησες παιδάκι μου αμάρτησες άνθρωπος είσαι αμάρτησες αμάρτησες μη γελάσεις για την αμαρτία σου μη κουκορευτείς μη συμπεριφερθεί ενώπιον του Θεού βλάστημα αλλά αντίθετα κοίταξε αμέσως να συντριβείς ενώπιον του Θεού και να παραδεχτείς το λάθος μη κάνεις αυτό που κάνουν οι ασεβείς οδούς ασεβών μη επέλθεις μη πατήσεις όπως βαδίζουν οι ασεβείς Είδε τι κάνει ο ασεβείς Βλαστημάει και γελάει Είδε τι του λέει, δεν του λέει μην αμαρτήσεις Δεν μπορεί να μην αμαρτήσει Άνθρωπος είναι και αυτό. Και ο Σολωμόν άνθρωπος είναι Και ο Δαβίδα άνθρωπος ήταν Και εκείνο αμαρτωλός ήταν και ο Δαβίδα αμαρτωλός ήταν δεν του λέει του γιου του μην αμαρτήσεις Όπως βλέπετε και σε εμάς ο Κύριος δεν μας είπε τέτοια κουβέντα. δεν μας είπε μας είπε πουθενά μην αμαρτήσετε Όχι δεν μας είπε πουθενά να μην αμαρτήσουμε δεν μπορεί να μην αμαρτήσουμε Το ξέρει ο Κύριος ότι είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι θα αμαρτήσουμε Εκεί που μας επέστησε την προσοχή ο Κύριος είναι να μην είσαι ασεβής να μην είσαι φρασείς να μην αμαρτάνεις και γελάς να μην αμαρτάνεις μπροστά στα μάτια των ανθρώπων έτσι χωρίς φόβο Θεού Εκείνος θέλει ο Κύριος Αυτή είναι η διαφορά αγαπητοί μου αδερφοί και αδερφές Αυτή είναι η διαφορά Πρόσεξε λοιπόν ο δούς ασεβών μη επέλθεις «Μη δε οδού οδούς παρανόμων και μη ζηλέψεις, λέει, τις οδούς, τους δρόμους που βαδίζουν, ποιοι οι παράνομοι». Μη ζηλέψεις. Πού να είναι τα παιδιά τώρα. Τα παιδιά σας. Πού είναι τα παιδιά σας. Πού τα παιδιά σας. Να τους πω δύο λογάκια που θέλω. Πού είναι τα παιδιά. Βόσκουνε. Ε. Τα παιδιά γυρνάνε τα παιδιά. Τα παιδιά στα κέντρα τα παιδιά. Τα παιδιά ετοιμάζονται για τα κέντρα τα παιδιά. Τη νύχτα έχουν έξοδο Τη νύχτα τα περιμένουν οι δαίμονες τη νύχτα τα περιμένουν οι φίλοι και οι φιλενάδε. Φέρτε μου τα παιδιά να του πω μια κουβέντα που θέλω. Φέρτε τα μου είναι τα παιδιά. Πού είναι τα παιδιά. Να του πω. Πέστε το τους εσείς αυτό που θα πω, παιδί μου, μη ζηλέψει τον τρόπο της ζωής των παρανόμων Γιατί θα το πω αυτό στα παιδιά, γιατί δυστυχώς σήμερα τα παιδιά σας είπα αφού είναι έρμα και δεν έχουν στέγη και δεν έχουν πατέρα και δεν έχουν μάνα Σήμερα πλέον τα παιδιά κοιτάνε να ζηλέψουν τι κάνουν κάποιοι ανήθικοι, κάποιοι βρωμεροί, κάποιοι πόρνοι, κάποιοι διεφθαρμένοι που τους προβάλλει τηλεόραση, τους προβάλλουν τα κανάλια, έχουν γίνει σταρ. Εκείνους κοιτάνε να, να, να μιμηθούν. Δεν τα κατηγοράω, σας είπα, δεν τα κατηγοράω. Αν τα βλέπεις τα παιδιά και κυκλοφορούν έτσι όπως κυκλοφορούν και βλέπεις ότι πλέον τα κορίτσια ειδικά έχουν ξεγυμνωθεί και γυρνάνε στον δρόμο με αυτή την προκλητική και ανεδή συμπεριφορά μην τα κατηγορήσετε τα παιδιά Δεν γίνεται αυτά που φταίνε, τι φταίει αυτό το δόλιο; Δεν φταίει αυτό Ποιος λέει, εσύ που δεν το κατάρτισες γιατί βλέπεις εδώ ο τον προλαμβάνει το Σολομώντα το γιο του μη δε τα σωδούς των παρανόμων πρόσεξε του λέει μη γίνουν παράδειγμα για σένα οι ασεβείς και οι παράνομοι μη παραδειγματιστείς από τη συμπεριφορά, την ανήθικη, τη βρωμερή συμπεριφορά Αυτών των ανθρώπων οι οποίοι παραβαίνουν και παραβιάζουν τον νόμο και τις εντολές του Θεού. Φέρτε μου τα παιδιά σας, δε. Α, δεν ακούνε, κυρία μου, έχεις δει, έχεις δει. Ναι, ναι, ναι. Μου δράδω, άφησε το αυτό, άφησε το, το έχουμε ξανασυζητήσει το Άφησε το, να μην ανοίξουμε τις κουβέντα και πάλι. Φέρτε μου τα παιδιά σας εδώ να τους μιλήσω. Να τους το πω, να τους πω τον καημό μου. Να πω τον καημό μου. Άρα επειδή εσείς δεν τα φέρνετε, πείτε το και τους εσείς. Παιδιά. Παιδιά μου. Παιδιά μου. Παιδιά μου. Παιδιά μου. Γλυκά μου παιδιά. Παιδιά μου. Μίλησέ τους με την καρδιά σου μην κοιτάξεις να μιμηθείς τους τρόπους και τη ζωή των παρανόμων διότι ο παράνομος θα σε οδηγήσει που αλλού στον θάνατο το ψυχικό, στο θάνατο το πνευματικό παιδιά μου, παιδιά μου να σε δούνε να τους μιλάς και να κλέ και θα δεις πως λυγίζει το παιδί, θα δεις πως τσακίζει μέσα του θα δει, τότε θα καταλάβει ότι έχει έναν άνθρωπο που πραγματικά το αγαπάει. Για θα σκεφτεί το παιδί, γιατί κλαίει του τη μάνα, γιατί κλαίει του το σε πατέρα, Ρε παιδί για κάτσε. Γιατί κλαίει. Όταν η συμπεριφορά σου είναι αδιάφορη, α, κάνω ό,τι Μην δεν νοιάζει εμένα. Εκεί πλέον καταλαβαίνει το παιδί ότι έχει να κάνει με ξένου. Με εχθρούς που δεν το υπολογίζουν, δεν το νιώθουν, δεν το αγαπούν, δεν το σέβονται, δεν το θέλουν το παιδί του. Μη δειλόσις τα τα σωδούς των παρανόμων του λέει, μη ζηλέψει τους δρόμους που βαδίζουν οι άνομοι, οι παράνομοι. Άκου τι του λέει παρακάτω. Ο στίχο 15. Εν, ενώ αν τόπο στρατοπεδεύσωση μη επέλθει εκεί. Έκλεινονται από αυτόν και παράλλαξαν. Όπου λέει, του δει του παράνομου να έχουν κατασκηνώσει να έχουν το τσαντήρι τους όπου τους δεις μην περάσεις μπροστά από την πόρτα τους σ' ακούς Φέρτε μου τα παιδιά σας να τους μιλήσω μην περάσεις μπροστά από την πόρτα τους όπου τους δεις όπου τους μυριστείς τι λέει παρακάτω, έκλεινων από αυτόν και άλλαξε δρόμο. Πήγαινε από άλλο. Σοκάκι. Θυμάστε τι έκαναν οι μάγοι. Οι μάγοι στη γέννηση του Κυρίου. Όταν τους πληροφόρησε ο άγγελος ότι ο Ηρώδης είναι παράνομος, βρομερός, Έχει σχέδια ανήθικα στο μυαλό του. Να σκοτώσει το Θείο Βρέφος. Τι έκαναν. Άλλαξαν δρόμο. Άλλαξαν δρόμο. Γιατί άλλαξαν δρόμο, Αυτό θυμήθηκαν οι μάγοι εκείνη; Μυρίστηκε ότι εδώ υπάρχει βρωμιά, μυρίστηκε ότι εδώ υπάρχει παρανομία. Άλλαξε δρόμο, φύγε. δε από αυτόν και παράλαξαν. Όπου του δει να κατασκηνώνουν, και γιατί λέει μην περάσει έξω από την πόρτα τους, Γιατί, ξέρετε γιατί. Δεν το είπαμε αυτό. Λάθος δικό μου. Ενώ αν Αντώπος λέει στρατοπεδεύσωση, μη επέλθεις εκεί. Μη περάσει λέει μπροστά από την πόρτα. Γιατί. Γιατί ο παράνομος έχει δυστυχώς τον τρόπο να σε παγιδεύσει και να σε παραπλανήσει. Μην περάσει λέει απ' δείτε δηλαδή, τι μα λέει και παρακάτω. Άλλα σοβαρά και, και φοβερέ κουβέντε. Εδώ σε προφυλάσσει ο κύριο και σου λέει ούτε απ' έξω. Γιατί άμα περάσει απ' έξω, μπορεί να σου ανάψει η επιθυμία να μπει μέσα. Ειδικά άμα έχει κανένα βεβαρημένο παρελθόν. Φύγει. Φύγει! Ξέρετε τι μου έλεγε ένα πνευματικό παιδί, ο οποίος δεν έχει πολύ καιρό, δεν έχει πολλά χρόνια που έχει γυρίσει στην εκκλησία. Τι μου έλεγε. Ήταν μεγάλος χαρτοπαίχτρης, τζογαδόρος μεγάλος, θαμώνας των καφενείων και των χαρτοπεχτικών λεσχών. Τώρα μου λέει Πάτερ, δεν περνάω ούτε απ' έξω Γιατί που ξέρω εγώ Και το μάτι μου να γυρίσω μέσα Ξέρω αισθάνομαι Με γαργαλάει κάτι να γυρίσω πάλι πίσω Η έξις βλέπεις αυτή είναι η έξι Η κακιά συνήθεια Το τραβάει Το τραβάει Μαγνήτης Έλα μέσα Έλα μέσα εκεί που καθώσουνα μια ζωή Ξαναγύρνα στα παλιά σου τα λιμέρια, Όχι, ούτε απ' δεν περνάω. Ήταν θα μόνας άλλος, άλλων βρωμερών καταστάσεων, <Λε> να μην της πω και βρομήσω το περιβάλλον εδώ το Άγιο, ούτε απ' έξω από εκείνα τα σπίτια της αμαρδίας ούτε απ' έξω ούτε απ' έξω αλλάζω δρόμο γιατί που ξέρω εγώ εκεί έχεις τη μένα τα δω κανά του ο διάολος που ξέρω εγώ αν με ρίξει κάτω που το ξέρω άσε να πάρω τα μέτρα μου Ενώ αν τόπο στρατοπεδεύσει, μη επέλθει εκεί, μην περάσει απ' έξω, εκεί που ξέρει ότι υπάρχουν παράνομοι. Ούτε απ' έξω, φύγε, άλλαξε δρόμο. Απομακρύνσου. <χω> Διότι εκεί σου χυστήσει την παγίδα του ο διάβολο. Εκεί σου κιστήσει τα δωκανά του αυτό ο καταραμένος Εκεί περιμένει να σε τσακώσει. <Και> να σου δώσω ένα παράδειγμα. <Και> Λένε μερικοί, επήρα την απόφαση να κόψω το τσιγάρο. <Και> Μάλιστα. <Και> Δεν μόνιω, μεγάλο το τσιγάρο. <Και> Πήρε την απόφαση να το κόψει. <Και> Πέτα. Να φύγει ο δαίμονας αυτός μέσα από το σπίτι Να μην περάσεις ούτε απ' έξω από το περίπτερο που τα ψάγεις Ποτέ άλλαξε δρόμο Διότι ξέρεις ότι εκεί στην έχει στιμένη ο Στην έχει στιμένη Εκεί θα σε κάνει να κλάψεις για να γελάει εκείνος ο βρωμερός επήρες απόφαση να κόψεις άλλο πάθος κόψε, είδε τι λέει, Διαρίξατε; διαρήξατε τί λέει εδώ, τώρα μέσα στη σαρακοστή Διαρίξατε; λέει, τους συνδέσμους της αμαρτίας Διαρίξατε. Διαρίξατε τους συνδέσμους δεν λέει κόψε την αμαρτία, όχι Διαρίξατε τους συνδέσμους της αμαρτίας να κόψετε αυτά που σας συνδέουν με την αμαρτία. Τα καλώδια εκείνα, τα δαιμονικά καλώδια που σε κρατάνε δέσμιο της αμαρτίας. Και ποια είναι αυτά τα καλώδια. Είναι κάποια συνείδηση μέσα τους και δεν θέλουμε να φύγουμε. Θα τα λεφτά μας, 5 εκατομμύριο ο 10 εκατομμύριο ο 15 ο Τα λεφτά μας, Είδε γιατί τον προλαβαίνει εδώ, Το ε? Του αποκαλύπτει τα σχέδια ο Κύριος του νέου άνθρωπου, γιατί ο νέος άνθρωπος δεν καταλαβαίνει το παιδί σου λέει «καλός άνθρωπος». Δεν μπορεί, λοιπόν, να πάει το μυαλό του στο χόνιρο. Ο νέος άνθρωπος το μυαλό του είναι πάντα αυτό τα καλώδια αυτά είναι ακριβώς τα μέσα με τα οποία διέπρατε στην αμαρτία θες να κόψεις τον καλοπισμό εσύ γυναίκα πέταξε τα χρώματα πέταξε τα μέσα από το σπίτι σου θες να κόψεις πώς τα κρατάς, τι τα φυλάς Θες να κόψεις το παντελόνι εσύ κοπέλα, να μην το φοράς, σκίσ' το και πέτατο. το και μην το ξαναβάλεις ποτέ μες στο σπίτι, τι το κρατάς, δεν καταλαβαίνεις ότι όσο το βλέπεις θα σε προκαλεί ο διάλος, μέσα στο παντελόνι είναι ο δαίμονας, μέσα εκεί είναι, μέσα εκεί είναι, έτσι λέει έλα έλα φόραμε, φόραμε, φόραμε, εδώ είμαι εγώ, φόραμε. Δεν το καταλαβαίνει Σκίστο και πέτατο Γι' αυτό βλέπετε ο σοφός ο Δαβίδ, τι λέει στον γιο του Τον άλλο σοφό τον Σολομώντα Όπου δεις τον παράνομο Φύγε Μην κάνεις τον παλικαρά και περάσει απ' έξω Και πεις ότι εμένα δεν με πειράζει, δεν παθαίνω τίποτα Πολλοί το είπανε αυτό αλλά όλοι φάγαν τα μούτρα του φύγε αλλάξε δρόμο για να μην θυμηθεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία σου δημιούργησαν όλες αυτές τις αρνητικέ καταστάσεις γι' αυτό βλέπετε να σας πω και τούτο πολλοί άνθρωποι που μετά από πολλή αμαρτία θέλησαν να μετανοήσουν και πήραν την απόφαση να πάνε να γίνουν μοναχοί πού πήγανε στο Άγιο Νόρος στο Άγιο Νόρος εκεί που θέλει ο να το προμήσει, να πάτε εσείς μέσα εκεί πέρα πήγανε μέσα και γιατί πήγανε εκεί να φύγουν από το γυναικείο στοιχείο να φύγουν να φύγουν μακριά Διότι θέλουν να αποφύγουν τις αιτίε τη αμαρτία. Και βλέπει τι κάνει ο Διάολος Να πάμε μέσα, να, πάμε μέσα, να δούμε τι γίνεται. Να πα <πάς> εσύ μέσα. <Και> να πα εσύ μέσα. Και κοντά σε σένα να έρθει και η τσούπα σου μέσα. Και κοντά στην τσούπα σου να έρθει και η φιλενάδα τη τσούπα σου μέσα. Έτσι και να πει και η άλλη, η που παριστάνει τη Χριστιανή για να ξαναβάλουμε τη βρωμιά και μέσα εκεί στον Άγιο Εκείνο Τόπο Αν είχατε φόβο Θεού εσείς οι γυναίκε, εσείς πρώτες έπρεπε να αντιδράσετε σε εκείνα τα σατανιστικά λόγια εκείνες της Ευρωβουλευτίνας της Καραμάνου όπως λέγεται εσείς έπρεπε να βγείτε στους δρόμους με πλακά... Αν είχατε φόβο, δεν έχετε, δεν έχετε σας γαργαλάει ο διάολο, σας γαργαλάει. Δεν έχετε φόβο Θεού, δεν έχετε εσείς εσεί, είπε... όχι, όχι, δεν θέλουμε να πάμε. Δεν θέλουμε εσείς να μαζέψετε γυναίκες, οι γυναίκε, χριστια... οι πού είναι οι χριστιανέ γυναίκες πού είναι, πού είσαστε, ρε, πού είσαστε, εσεί οι χριστιανέ γυναίκε έπρεπε να μαζέψετε υπογραφέ και να βάλετε υπογραφέ, κακομμύρια! υπογραφές και να τα στείλετε επάνω θα πείτε ποια, ποια είναι αυτή η Κυρία που μας εκπροσωπεί εβάστη ποιος πιστεύει είπε ότι θέλουμε να πάμε μέσα δεν θέλουμε να πάμε μέσα δεν θέλουμε. μην περάσει του λέει ούτε απ' Ήδη στην τι του λέει ούτε απ' έξω από τα στέκια της αμαρτίας Και το εξηγεί παρακάτω το γιατί τώρα, άκου, σοφές κουβέντες, δαβητικέ yeah. κουβέντες. Ούγαρμη μη πνώσωσι, εάν μη κακοποιήσωσιν, αφήρεται ο ύπνος αυτών και ούτ μονδε. Είδες λέει τι κάνουν οι ασεβείς, οι βρωμεροί, οι παράνομοι, είδες, τι κάνουν. Δεν μπορούν, λέει, να κοιμηθούν εάν πρώτα δεν κάνουν το κακό Δεν τους έρχεται ύπνος Δεν είναι σαν τους ευλαβείς ανθρώπους τις ευσεβείς εκείνες ψυχούλες που πάνε στο κρεβατάκι τους κάθε βράδυ και αφού κάνουν την προσευχούλα τους γέρνουν και κοιμώνται και λένε Θεέ μου σε ευχαριστώ που σήμερα με γλύτωσες από πολλές αμαρτίες σε ευχαριστώ «Φύλαξέ με και τη νύχτα που έρχεται ο βρωμερός άνθρωπος, ο παράνομος άνθρωπος, ο ανήθικος άνθρωπος, ο ασεβής άνθρωπος» «Δεν κλίνει μάτι» λέγει. Λέπιση, το λέει, λέει, «Δεν μπορεί να κλείσει μάτι, εάν πρώτα δεν δίνει ματι λεει λεει δεν μπορει να κλεισει ματι εαν πρωτα δεν κανει το κακό» «Ούγαρμη υπνώσωση, εάν μη κακοποιήσωση» Και γι' αυτό του λένε του λέει ο Δαβίδ, εάν περάσεις μπροστά από την πόρτα τους, σε περιμένουν. Γι' αυτό σου λέει Άλλαξε δρόμο. Σε περιμένουν, Θα βγουν στην πόρτα. Θα σε περιλάβουν. Θα σε καλοδεχτούν να σε πάσουν με στο στέκι τους. Να σε κάνουν σαν τους ίδιους τους εαυτούς του. Γι' αυτό από σου φύγε από αυτόν. Έκλεινων από αυτόν. Φύγε μακριά. Πέστε το αυτό στα παιδιά σας, ούγαρμη η εάν μη κακοποιήσωσιν. Μην περνάς έξω από τα στέκια των παρανόμων, διότι αυτοί μένουν άγρυπνοι προκειμένου να κάνουν το κακό. Τι δουλειά έχεις εσύ παιδάκι μου εκεί, τι δουλειά έχεις με δάφους, τι δουλειά έχεις στα στέκια της αμαρτίας. Τι δουλειά έχει στα κέντρα τη φορνίας Τι δουλειά έχει στα κέντρα αυτά τη ανηθικότητα. Τι δουλειά έχει στα ξενυχτάδικα. Τι δουλειά έχει στα χορευτάδικα. Τι δουλειά έχει εκεί που κυκλοφορούν οι άνποροι των ναρκωτικών. Τι δουλειά έχει παιδάκι. Φύγει από εκεί. Έχω μια μάνα από τώρα που έρχεται και κλαίει και χτυπιέται. Το παιδί τη εμπλέχθηκε στα δίχτυα των ναρκωτικών. Μαθητή παλαιό κατοικητικού δικού μου εμπλέπτηκε, πράβο τώρα να το ξεμπλέξεις με τίποτα και της το είπαν οι γιατροί έχει πάθει, λέει, πώς τη λένε εκεί, μία αρρώστια που πήραν από δάπτωση και τώρα πώς, όχι το έτσι μία άλλη κύρωση, πράβο ναι, ναι κύρωση του ύπατους και τώρα λέει του δίνουν προθεσμίες πλέον Αρχίζουν τρεις μήνες, τέσσερους μήνες, πέντε μήνες Παιδί, νέο, παλικάρι, 25 χρονών. Mm. Τι πες εκεί, τι πες, δεν βλέπει. βλέπεις. Δεν το μάθες, παιδάκι, με αυτό θα του λέγα. Το παρακαλάω, έλα μωρένα εδώ. σε δω. Έλα, ντρέπετε, πού να έρθει, ντρέπετε. Έλα, δεν τα δεν τα δεν στάπα. Δεν σας τα έλεγα τότε. Έλα, δεν έρθει. Είδες, τους αμα... είδες πως δρούν οι ασεβείς, ούγαρμοι, πνώστωση, εάν μη κακοποιήσωση. Δεν μπορούν να κλείσουν μάτι, αν δεν καταστρέψουν. Πανακοιμηθούν, δεν κάνουν σταυρό αυτοί να κοιμηθούν. Αυτοί πάνε να και το μυαλό τους τρέχει, πως θα κάνουν κακό. Αυτή είναι η δουλειά τους. Επαγγελματίες του σατανά είναι οι οποίοι έχουν κάνει πρώτο μέλημά τους το πώς θα σπήρουν την παρανομία και τον θάνατο του πνευματικό αφήρηται ο ύπνος αυτό λέει, έχουν χάσει τον ύπνο τους οι άνθρωποι γιατί, και ού κοιμώνται γιατί, δεν μπορούν θέλουν την παρανομία θέλουν να κάνουν το κακό θέλουν να το φάνε το παιδί σου το παιδί σου που ταύει σέρμο, που ξεπίδωσε στην πόρτα και το έχεις αφήσει να πλανιέται τη νύχτα όξω και δεν ξέρεις που είδε. Πού γυρνάει, τι κάνει, με ποιον γυρνάει, με ποια γυρνάει, με ποιον βρίσκεται, με ποιον τρώει, με ποιον κοιμάται, δεν ξέρεις. σι τούντε σί τα ασεβίας είνο δε μεθίσκοντε βλέπετε ο Δαβίδ τι κάνει τώρα του δίνει μαθήματα του γιού του και του λέει τα τεχνάσματα των ασεβών πότε του μίλησε στο παιδίωσαι του, του έχει μιλήσει ποτέ του έχει μιλήσει το έχεις κάτσει ποτέ απέναντί σου να του πεις όλη αυτή την ιστορία των ασεβών Πώς θα φύγει το παιδί από τους ασεβείς, πώς, πώς περιμένεις να φύγει, μόνο του, να καταλάβει, πού να το καταλάβει Ο Θεός βλέπει στο παιδί, δεν το παιδί, δεν το στείλε ουρανοκατέβατο Το έκανε να γεννηθεί από την κοιλιά τη δικιά σου Να το σπίρεις εσύ ο άντρα, γιατί, για να το νιώσει παιδί σου, να το αγαπήσει, να του μιλήσεις Γι' αυτό, απλά, να νιώσεις ότι είναι οστούν εκ των σου και σ' άρξεκ της σου. Να του πονέσεις. Γι' αυτό. Γι' αυτό ο Κύριος έχει ορίσει αυτόν τον δρόμο για να έρχονται οι άνθρωποι στη γη. Να περνάνε μέσα από την κοιλιά σου... Να τον νιώσεις μέσα σου τον άνθρωπο, να τον αγαπήσεις από το ίδιο σου το αίμα να πάρει και εκείνο το αίμα και να ενδιαφερθείς για αυτό το παιδί. Τι κάνουν <Τι> λέει οι ασεβείς, άκουσες «Ηδε <Τι Τι Τι> γαρσιτούντε σύντα ασεβίας» Αυτοί λέει παιδί μου που κάθονται και τρώνε, του λέει ο Δαβίδ οι τροφές τους δεν είναι βγαλμένες με τον ιδρώτα του προσώπου τους είναι φαγητά που τα απέκτησαν μέσα από τις παρανομίες τους γι' αυτό βλέπετε και ο ίδιος ο Δαβίδ, το είχε δει ο πατέρας του το είχε δει ο μόνο αυτό σας το είπα προχτές νομίζω εγώ λέει δεν καθόμουνα να φάγω με ασεβείς λέει ο Δαβίδ εκεί στου ψαλμούς δεν, καθ, δεν καθόμουνα, δεν μοιράστηκα ποτέ λέει το ψωμί μου με άνθρωπο ασεβεί δεν τους είθεκα στο τραπέζι δεν πήγαινα να τους βρει γιατί Το ψωμί αυτό είναι ψωμί που έχει ζυμωθεί με ασέβειες, έχει ζυμωθεί με αμαρτίες, με αμαρτωλές καταστάσεις. Είδατε τι λέει, έλεον δε αμαρτολού; τι λέει, μη λυπανάτω την κεφαλή μου. Έτσι δεν λέει και στον κύριο η κέφραση, ε? έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου. Δεν θα βάλω λέει στο πιάτο μου λάβει από αυτό που τρώνε και η αμαρτωλοί, οι ασεβείς δηλαδή. Δεν θα φάμε το ίδιο φάγιο. Γιατί, διότι δεν ξέρω πώς το έργο το ψωμί του αυτός. Και το λέει εδώ πάλι, «Είδε <Καλίες> <Καλίες> γαρσιτούντε τσίτα ασεβία, <Καλίες> Αυτοί τρώνε λέει φαγητό, του λέει του γιού του, Τρώνε φαγητό, το οποίο το έβγαλαν όχι τίμια, το έβγαλαν μέσα από τη ζωή της ακολασίας, τη ζωή της ασεβίας. Τα φαγητά αυτά κλοπημαία μπορεί να είναι, άτιμα μπορεί να είναι, καρπός ατιμιών μπορεί να είναι και επομένως μείνε μακριά του. Δεν χρειάζεται να μπεις μέσα στα στέκια τους και να πας να δοκιμάσεις από τα φαγητά τους. να κάτσεις δηλαδή στο τραπέζι του. Και να γελάς και να συνεβοχήσε μαζί του και να τρως και να πίνει μαζί του. Μακριά από αυτό, ή δε γάρσι τούντε σύτα σε ή παρανόμο μεθύσκονται. Και αυτοί οι παράνομοι, γίνουν λέει κρασί και μεθούν. Τι κρασί όμω. Τι κρασί, κρασί παράνομα, κρασί παράνομο, κρασί ασεβίας, κρασί βρω... βρωμιάς, κρασί κλοπημαίο, κρασί το οποίο δεν το εργάστηκαν. Και επομένως τι είπα να κάνεις εκεί παιδάκι; Βλέπετε ένας σοβαρός πατέρας, ένας πνευματικός πατέρας. Πόσα έχει να διδάξει το παιδί του. Εάν έχει φόβο Θεού. Εάν έχει αγάπη στον κύριο και αγάπη στο παιδί. Ακούω κάτι μικρά. Πού πα. Α, πάω στη φιλανάδα μου. Πού πα. Πού πάει. Ρώτα καμιά Πού πάει, είπε. Δεν ναι, πάει στη φιλανάδα. Ποια είναι η φιλανάδα. Ε! Δεν ξέρει. Όχι. Δεν σε ενδιαφέρει να μάθει. Όχι. Δεν με διαφέρει. Είναι φιλενάδα του παιδιού. Δεν το σταυρό μου Πού πας, ξέρω. <coughs> Πάω σε μια φιλενάδα. Δεν σε φοβίζει. Όχι, δεν με φοβίζει. Τέτοια διαφορία. <coughs> Τέτοια διαφορία. Είνο δε παρανόμο μετύσκονται Σταματούμε εδώ αγαπητοί μου αδελφοί. και πιστεύω ότι με τα λόγια αυτά ο Δαβίδ διδάσκει και εμάς διδάσκει και εμάς πως πρέπει και εσείς να διδάσκετε τα παιδιά σας ξεκινήστε λοιπόν, μα είμαστε γριέ, δεν τελείωσε Κάτι είπα προχτέ. Νομίζω το είπα στον Αγιαντρέα. Δεν θυμάμαι που το είπα γιατί και εγώ τώρα γέρασα και δεν θυμάμαι. Για να σε αφήνει ο κύριο να ζει σημαίνει ότι έχει ακόμα να διεκπαιρεώσει πολλέ δουλειέ. Και επομένω μέσα σε αυτέ τι υποχρεώσει που έχει να διεκπαιρεώσει είναι και η παιδαγώγηση των παιδιών μα είναι 40, είναι 50, 250 να πάει είναι παιδί σου και πρέπει να του μιλάς με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με φόβο Θεού πάνω απ' όλα με πολύ προσευχή πάνω απ' όλα και ο Θεός θα το φωτίσει να ακούσει μην σταματάς να διδάσκεις και μη θεωρήσεις ότι πέρασε πλέον ο καιρός της διδασκαλίας Κάνεις λάθος, μεγάλο λάθος Πάντοτε να ξέρεις ότι είναι πρόσφορο το έδαφος μπροστά σου Εφόσον ο Κύριος σε αφήνει να ζεις Καλεί σε να δίνεις πάντα τη μαρτυρία του Και προς τα παιδιά σου Και προς τα εγγόνια σου Και προς τους γύρω σου Πάντα να υπάρχει στο στόμα σου ο λόγος ωφελίας με τον οποίο καλείσαι να ωφελήσει και να εκπαιδεύσεις όλους αυτούς που θέλουν και ζητούν την πνευματική σου βοήθεια. Να είστε καλά. Με το καλό το άλλο Σάββατο.